Ε, όταν λένε βγήκαμε στι αγορέ, λένε Σάου Παόλιν Ξαβουργό. Βγήκαμε δηλαδή στι βιτρίνε. Μάλιστα. Ε. Ναι, ναι. Για πάντα, μου ωραία. Τι να σου πω, μου με την παπαγιά σου. Τι να σου πω, δεν μου λε. Ο ανέξυπνο άνθρωπο συνέκρινε τον Αντωνάκη μα, τον Πολυφρονεμένο, με τον Οικία. Με και... τον Οικία και διακόσμηση. Δεν ξέρω να άκου καλά. Με τον Οικία, είπα. Ναι, τον Οικία το και διακόσμηση. Α. Τα για το σπίτι. Εσύ ακούω εδώ το άτομο που μιλάει για πατριωτισμό. Άκουσε με λοιπόν. Με Καλά κάνεις σημεί. και τον ακούς. Γιατί να μην μιλάει και ο Σταύρος για πατριωτισμό. Πού Άκουσε. Θα ξεκινήσουμε... Θα ξεκινήσουμε από το 1974. Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαι πάει πολύ μακριά, βαριέμαι. Ναι, 1974 λοιπόν. Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση παραλαμβάνει το 1981 το Πασόκ. Αυτό ναι. ήταν το σημαντικό που έγινε το 1974. Το σημαντικό καθυντική... το 1974 ήταν ότι γεννήθηκε ο Τσίπρα. Α υπόλοιπα. Πρόσεχε. Παρέλαβε καμένη γη. Κυβερνάει το Πασόκ, ανεβαίνει Νέα Δημοκρατία. Ξαναπαραλαμβάνει καμένη γη. Ξανά το Πασό, ξανά Καμενιγή. Ξανά η νέα δημοκρατία, ξανά Καμενιγή. Ξανά το Πασό, ξανά Καμενιγή. Μετά ήρθε ο Καραμαλής και είδε και απόειδε. Ο και λέω ούτε. όχι να μου λένε μαζί, <συσκύς>, θα την κάψω <συσκύς, <συσκύς, για να μην λένε και λόγια του αέρα. Ούτε, για να πει ο Γιώργος μετά ούτε, κυριολεκτικά ότι παρέλαβε Καμενιγή. Έτσι, όσοι μας ακούνε τώρα σκρίνουνε ποιοι είναι οι πατριώτες. Εκεί θα καταλήγει όλο αυτό. Ναι, αποστόλη μου. Ναι, εγώ. Έλα, τι κάνει. Καλά, εσύ τι θες. Καλά, εισαγόρι μου, να. Έχω πεθάνει στο γέλιο, ε, δεν μου λε σήμερα δευτεριάτικο. Μα, μα να ψέχετε τρελάνει με αυτόν τον άνδωλ. Τι θα γίνει, δηλαδή, θα πάει μακριά η παλίτσα, δεν μπορώ να τον ακούω, μα να μου. Καλά, ότι θα φάνε μαύρο, θα φάνε, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά κοίταξε να σου πω όμω, ο κόσμο έχει πολύ, πολύ θυμό. Πάρα πολύ θυμό. Πάρα πολύ θυμό γιατί ξέρει τώρα. Γιατί, τι, είδε τα καλτσόνα σκίζονται. Μη σκίσει πολύ καλτσόνα τον πολύ θυμό, φοβάμαι. Μου, κόσμος... Πώς θα τον εκφράσει αυτόν τον θυμό, τρέμο, λευκό, άκυρο, τι, πώ. Αποστολή, δεν γίνεται στην πολλά μου τρακρέα, έχω ακούσει. Έλα από το λέω. Να σου πω φιλέ την περασμένη πέμπτη ήμουν στο πανηγύρι στη Φιλαδία. Το ξέρει το πανηγύρι τη Φιλαδλια. Έκαλε. Παλιά έχει και το σπίτι του τρόμου. Τώρα τα κόψαν αυτά. Ήμουν στο περίπτωτο του Εφαλέκλα. Φλακίσει. Δεν έχει λόγο να πατή, να πάμε να πάρουμε τώρα. Μανταλάκια, αυτά τα μεγάλα τα παρακτικά μανταλάκια που το βάζουμε στον ξαπλώσα στα θάλασσα χέριστηκα. Άκο. Βάζω και πέτρα. Είμαστε στο περίπτωτο το του επάγουμε, λοιπόν και έρχεται ένα σκεφτείτε. Το περίπτω του επαμπιέσαι και το παζάρι, το πανηγεί τη φλαδέ με το ΕΠΑΜ. Άκου γάμοντα. Έχει παρακάτω. Πες μου. Και έρχεται ένα και λέει: Ρε παιδιά, το πασό Νέα Δημοκρατία δεν έχει περίπτερο. Δεν τρέπε σε λίγο, Του λέω καθήκανε τα γυμναστήρια. Εδώ είναι τα που θες και περίπτερο, δηλαδή αυτή τη δουλειά θα γίνεται. να ονοχλούμε τον κόσμο να βαράμε. Όχι, μου λέει, γιατί θέλαμε να δουν την άδεια του, τουλάχιστον να έπρεπε να κάνουν περίπτερο. Μόνο του κουκουέλιου είχε περίπτερο. Εμεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ μια καρέκλα. Είχε και δύο κοπαλίτε εκεί. Τι έκαναν. Θα μπορούσαν ε. να ξαναβάλουν αυτό το σπίτι του τρόμου που σου λέω, και πάνω ε. στο σπίτι του τρόμου να γράψουν Νέα Δημοκρατία. Πασόκ. Το ίδιο θα ήταν. Καλύφασε το βενζέρι στο τέλο βγαίνοντα. Μπράβο. Πάντα είχε ένα πολύ τρομακτικό προ το τέλος Τι Εσύ τι κάνει. Εγώ είμαι. Καλά είσαι. Ποια είμαι εγώ. Η τσαμπά. Αυτή. Άμα είναι να μπει στο τραγούδι, δεν σε θέλω άλλο. Να σε πω. Τι κάνει ο Σαμαρά εκεί με τα. Καλά, σε χαιρετάει. Με χαιρετάει. Ναι, με το μεσαίο δάχτυλο. Το μαλλισμένη που είναι ψήφισε Σαμαρά και μου βγήκε Βενιζέλο. Ψήφισε Σαμαρά. Βέβαια. Το πρόβλημα σου είναι ότι ψήφισε Σαμαρά και σου βγήκε Βενιζέλο. Δηλαδή αν σου βγαίνει μόνο Σαμαρά ήταν εντάξει. <Σιναι> φο... Μαλακισμένη είσαι μόνο τώρα. Αλλιώ δεν θα άσουνα. Έλα, σταμάτα τώρα. Λοιπόν, ακούσέ με! Δεν σ' άρεσε τώρα, ε. ε! Εγώ τώρα δεν το ξαναψηφίζω. Ε, τότε εντάξει. Έφτανε μια φορά. Να φάμε 34 μνημόνια <Σιναι> και τώρα εντάξει. Μην το ξαναψηφίσει. Τώρα καθαρή. Αποστόλει! Ορίστε! θα ψηφίσω. Τια ψηφίσει? Χρυσή αυγή θα ψηφίσω. Και πολύ καλά θα κάνει. Είναι συνεπέ προ το προηγούμενο. <Σιναι> Η προηγούμενη ψήφο ταιριάζει και με την τορνή. Καλό. Σωστό. Πού <Στυλί> έχει? <Στυλί> <Στυλί> Έλα. Μπορώ να αφιερώσω μια κατάρα. Εύχομαι η ελιά να πάρει σε ποσοστά όσα οξέα έχει καλό λάδι Από 1 έως 3 Έλα αποστολή Έλα Ο Αλέξης σε ερώτησης Reuters πρώτα απαντάει ότι είναι ικανός διαπραγμάτες για όλα Και στο καπάκι στην επόμενη ότι...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 Καλησπέρα καλησπέρα. Καλησπέρα καλησπέρα. Ήθελα να κάνω μια καταγγελία για το πρόγραμμα του Θεδωράκι. Α, έχει πρόγραμμα Θοδωράκι, Πού το βρήκε. Κάτι άκουσα για ότι θέλει εκλογέ κάθε 4 χρόνια ή κάτι. Α λοιπόν, τέτοιο πρόγραμμα. Πρόλες. Ναι, ναι. Σημερομηνίε στο έχει στα ραντεβού του. Πότε βολεύουν εκλογέ, πότε γιατρό, πότε ψυχολόγο. Ναι, ναι. Πότε συναντάω από πολλά και τα λοιπά. Να για πε. Τί να πω, περιμένουμε, με είδαμε μέρισμα. Είδαμε να γίνονται κάποια καλά πράγματα. Γιατί καλά, να μην τα είναι. Ναι, ναι. Από παραλογίε άλλο τίποτα. Όλε λέω μα που σε κάθε. Δεν επιμάτε και με και Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Έχω έγιλα, αφώς. Όχι. Ωραία λεφένιμα. Ναι. Α, συγγνώμη. Σχωρεμένη, τι θέλετε. Ε? Ακούστε. Ε, ακούω, είχε... ακούω την αγάπη. Από το πρωί ήθελα να κάνω μια σημαντική καταγγελία. Δηλαδή, δηλαδή, τι, τι συνέβη, τι συνέβη. Δεν σας έκοψε απόδειξη ο Μπακάλις, να αποστάσαμε στην κρίση. Δεν καταλάβατε. Τι έχετε. Στην κρίση αποστολής. Ναι. Κατάλαβα. Γατόνι. Παρακολουθώ. Μετά από μισή ωρίτσα, ε, το πιάσες, Πε μου. Συγχαρητήρια, είσαι στιγμή. Ευχαριστώ. Τι ήθελε. Η καταγγελία τι αφορά. Αφορά η καταγγελία μου για κάποια εδώ, την κουνιάδα μου συγκεκριμένα. Απάτω έχει κάνει μισό λεπτό. Τι. Έχει διόρροφο σπίτι και έχει κάνει και αυθαίρετο που το νοικιάζει στο σύζυγό μου που μα έχω διαστάσει. ευρώ το μήνα και χωρί απόλυση. Χωρί Οδειξή. Ά, ρουφάνη, μονιασμένη κογένεια πρέπει να είσαι εσύ. Είναι Πολύ καλά έκανες. Πού να από Με να στα μαλκόνια. τη Ρουφιάνα που θα το κράτος. Αυτό. Δεν είναι αυτό. Τι άλλο. Είναι, Έχει, και είναι. άλλο, Βάλε και μια κουκούλα. δύο Έλα, αρτέμι, μ' ακού. Έλα, παιδί μου. Έλα, αρτέμι, μάτσα. Λοιπόν, σου είπα ότι είναι σοβαρό. Δεν είναι αυτό σοβαρό. Η κυρία εκμεταλλεύεται. Και νομίζω είναι και η μόνη που το κάνει. Ναι, εγώ θα σου πω. Δεν νομίζω ότι είναι η μόνη έχει το κράτος. Έχει νοικοκυρευτεί το κράτο. Έχει νοικοκυρευτεί το κράτο η δικιά σου, κουνιάδα εκεί. Δηλαδή, συγγνώμη, να πάρω το νόμο επάνω μου. Πάρω το νόμο επάνω. Τι έχει δίκανο. Έχει δίκανο. Όχι, δεν έχω δίκανο, έχω ξεμάλιασμα. Ξεμάλιασμα! Βάλτε κάτω και ξεμαλιασέ τη ρουφιάνα. Πάτα τι κάτω, μετακούνι. Μητερό. Σε ευχαριστώ. Να βγάλει τι αποδείξει από το στόμα που δεν έκοβε τόσο καιρό. Πάτα τι κάτω. Το σύστριγκλο να γίνει στην γειτονιά. Αυτά μου αρέσουν, τρελαίνω. Θα γελάσω σε αυτό το τότε. Θα γελάσω, στείλε τέτοιο. Στείλε βίντεο. Μια σέλφι, κάτι. Στείλε μία σέλφι την ώρα που την έχει πατημένη κάτω. Και ξεμαλιάρα Καλά δεν είναι πολύ σαν, σαν είμαι Σε αυτά αντέχω Λιοντάρι παρακαλώ και θα σου πω εγώ, Λιοντάρι με τι οροσκόπο Α, Αμάν θα γίνει εκεί Χαμός στο το κερατσίνη. Καταλαβαίνεις Θα έχει να κυρία Θα έχουμε να λέμε Το σκάνδαλο του κερατσινίου <Συλίδε> Άντε γεια Ακώνησε τα νύχια για; Φιλάκι Εσύ, αυτή η πυρήνα τη φωτιά, εκεί πρέπει να ήταν πολύ όμορφο που στείλανε παγιδευμένο βιβλίο στου Μπαλούρδους. Έχει δει ποτέ σύντηξη φαντάση αστρονομικών να ανοίγει η βιβλίο, ρε Πε μου. Εκπλάγικα. Λοιπόν, εκπλάγηκα και εγώ με τα άριστα ελληνικά του Σταύρου Θαδωράκη. Τι περίμενε, καλέ. Έλα, και εκπλάγηκα και σήμερα με το βάθο τη πολιτική του σκέψη σχετικά με τον πατριωτισμό. Α, έχει και τέτοια, έχει και πολιτική σκέψη, δεν μα ενημέρωσε. Ναι, ναι, δε, δεν είπε σήμερα για τον για το πατριωτισμό του. Οι θέση του Σταύρου Θαδωράκη ποιε είναι, είναι αυτά τα περισέματα από τη Νέα Δημοκρατία. Ε, αυτό ακριβώ. Ότι έχουν αποκηρύξει είναι... και σου λέει, άστα αυτά δεν τα πιστεύουμε πια. Δώσ' στο Σταύρο να έχει να πει κάτι καινούριο. Παιδί μου στο πρόγραμμα.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 Το Παστό σιγά σιγά γίνεται ελιά. Ναι. Ε, από ό,τι βλέπω στις δημοσκοπήσεις. Έγινε. Τι γίνεται. Έγινε ελιά. Με... Μαζί με τον Ανδρέα τον Λοβέρδο. Να... Τυχαία πράγματα ρε παιδί μου. Κοίταξε να δεις. Έχω και εγώ βρώμικο μια λό, βέβαια. Και το Βενιζέλο. Άλλο Και το, το Βενιζέλο. Και το Βενιζέλο. Μα να τα σπάσουνε τότε με τον Ανδρέα τον Λοβέρδο να κάνει ξεχωριστό κόμμα. Και τώρα όλα καλά να ξανασμίξουνε κάτω από τη σκιά της ελιάς. Κοίτα να δεις, ε, τι σούν οι ανθρώπινες σχέσεις και τα τυχαία γεγονότα. Είναι πολλά τα λεφτά Α, ναι, δεν ξέρω. Με... Μπορώ να κάνω μια σκέψη ή μια συζήτηση του παλαιτθόντος μεταξύ Λοβέρδου Βενιζέλου. Εντάξει, κοντρέ, ξεκόλλα. Το κόμμα δικό σου. Μπράβο. Εγώ δικό μου μαγαζί να μην έχω. Από θα πάρω εγώ επιχορήγηση από το κράτος σου. Οπότε το κάνω μικρό μάγαζο. το δικό σου το πρώην μεγάλο είναι μικρό Θα βρεθούμε κάπου. Θα γίνουμε συνιστώσεις. Μόδα. Λοιπόν με τα χρέη τι θα γίνει του Πασόκ.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 Ναι, τίχ, το αυτό, τα, τα αγγλικά μίλησαν του Άδωνη πια, Έλεω. Έχουμε ξεχάσει και αυτό που ξέραμε. Μισό λεπτό, εγώ χρωστάω και στην τράπεζα και FIPA. Θα γλιτώσω κι εγώ, Όχι, αλλά τα γλιτώνει μέσα από το αεροδρόμιο. Κάτω ρε, φίλε, γιατί δεν. Θα πέσουν οι φόροι του αεροδρομίου. Κάτω ρε, φίλε. Το βενιζελόσιμο, το βενιζελόσιμο. Θα, θα πέσει. Αφού του χαρίσαν τα το FIPA, θα δει. Γεια σου κύριε Διευθυντά μου. Όσο πλησιάζουμε στι εκλογέ. Βε τι ωραία που το πάνε το πράγμα. Α ξεκινήσουμε τώρα πάλι το παραμυθάκι τη τρομοκρατία. Βρέθηκε DNA του Ξηρού. Ξέρουν που είναι βεβαίω. Θα το πιάσουν την εβδομάδα που πούμε από τι εκ, εκλογέ. Αυτό που φοβάμαι. Ποια εβδομάδα πριν τι εκλογέ, παιδί μου, το βράδυ ή την, την Κυριακή το πρωί. Α, Κάτι τέτοιο θα γίνει. Το που θα αφήσουν την προηγούμενη εβδομάδα με κίνδυνο να μην ξεχαστεί. Όχι. Εκεί από... στι κάλπε και θα τον διαμιλήσουν και θα τον μοιράσουν σε όλα τα εκλογικά διαμερίσματα. Ακριβώ. Άκουσα με αυτό που φοβάμαι. Θα τον βλέπουν εκεί πάνω. Παίζουν. Αυτή... Το βιβλίο το στείλανε στο τμήμα συγκεκριμένα και έτοιμη για να γίνει το μπαμ. Για την κακή του στην τύχη αυτών, ο διοικητή είτε επειδή είχε κάποια εσωτερική ενημέρωση, είτε επειδή ήταν πράγματι γάτο, την έπιασε τη δουλειά και του τη χάλασε. Δεν είχαν καμία δυσκολία να στείλουν και 10 και 15 αστυφυλάκε μπάτσου όπω τα σπέ του στον άλλο κόσμο, προκειμένου να πετύχουν την τρομολαγνία που θέλουν να περάσουν πάλι στον κόσμο. Του στη χάλασε ο μάγκα και την επόμενη βοή, μέρα βγήκε το σενάριο του DNA που βρέθηκε στα υπολείμματα κλπ. Τροπή, α Μαρέ αδερφέ ότι 18 μέρες, 15 μέρες πριν τις εκλογές αυτός ο κόσμος δεν μας έχει καταλάβει Καλά, 50... ας το δεν λέω Από το 50 Αλλά ήθελα να σε πικράνω, και... θα σου πω εγώ α, Μας άει Ας διαβάσω και λίγο από το 50 και μετά τι έχει γίνει σε αυτή την π***** τη, τη... χώρα Γεια σου φίλα μου Βγαίνεις σε iPad, βγαίνεις σε κάρτη, βγαίνεις σε tablet να το διαβάσουμε, <χω> δεν λέω Αλλά αν το έχεις περιεκτικά σε ένα φιλαδιάκι αλλιώς δεν πρόκειται